Σελίδα 100 Η απολυταρχία επεκτείνεται πάνω στον όψιμο βιομηχανικό πολιτισμό ώστε τα συμφέροντα της κυριαρχίας επιβάλλονται στην παραγωγικότητα καθυστερώντας και εκτρέποντας τις δυνατότητές της. Οι άνθρωποι πρέπει να διατηρούνται σε μια κατάσταση μόνιμης κινητοποίησης εσωτερικής και εξωτερικής. Η λογικότητα της κυριαρχίας έχει προοδεύσει σε σημείο που να απειλεί να ακυρώσει τα ίδια της τα θεμέλια. Γι' αυτό πρέπει να ξανατονιστεί πιο αποτελεσματικά, πιο αποτελεσματικά από κάθε άλλη φορά. Τώρα πια η πατροκτονία αποκλείεται, ακόμα και συμβολικά, γιατί ίσως να μην μπορέσει να βρεθεί διάδοχος του πατέρα. Η αυτοματοποίηση του υπηρεγό φανερώνει τους αμυντικούς μηχανισμούς με τους οποίους η κοινωνία αντιμετωπίζει την απειλή. Η άμυνα αποτελείται βασικά από την ενίσχυση των ελέγχων, όχι τόσο των ενστίκτων, όσο τις συνείδησης που, αν έμενε ελεύθερη, μπορεί να αναγνώριζε το έργο της απόθεσης μέσα στη μεγαλύτερη και καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών. Η παραποίηση τη συνείδηση που εμφανίζεται σε όλη την τροχιά του σύγχρονου βιομηχανικού πολιτισμού έχει περιγραφεί στι διάφορε ερμηνείε των απολυταρχικών και λαϊκών πολιτισμών. Συντονισμό της ιδιωτική και τη δημόσιας ύπαρξη των αυθόρμητων και των υποχρεωτικών αντιδράσεων. Η πρόθεση δράσεων που δεν απαιτούν σκέψη για να καλυφθούν οι ελεύθερε ώρε, ο θρίαμβος των αντιδιανοητικών ιδεολογιών είναι παραδείγματα τη τάση αυτή. Η επέκταση αυτή των ελέγχων σε περιοχές της συνείδησης και της αεργίας που ήταν πριν απαραβίαστες επιτρέπει μια χαλάρωση των σεξουαλικών απαγορεύσεων, που πρωτήτερα ήταν πιο σημαντικές επειδή η γενική έλεγχη ήταν λιγότερο αποτελεσματική. Σε σύγκριση με την Πουριτανική και την βικτωριανή περίοδο, η σεξουαλική ελευθερία έχει σήμερα αναντήρητα αυξηθεί, παρόλο που μια αντίδραση κατά της δεκαετίας 1920-30 είναι φανερή. Ταυτόχρονα όμως, οι ίδιες οι σεξουαλικές σχέσεις έχουν αφομοιωθεί πολύ περισσότερο με τις κοινωνικές. Η σεξουαλική ελευθερία έχει εναρμονιστεί με τον επικερδή κονφορμισμό. Τη θεμελιακή διαμάχη του σεξ και της κοινωνική χρησιμότητα, που η ίδια είναι αντανάκλαση της σύγκρουσης των αρχών τη ειδονής και της πραγματικότητας, τη θολώνει η προοδευτική καταπάτηση της αρχής της ειδονής από την αρχή της πραγματικότητας. Μέσα σε έναν κόσμο της αποξένωσης, η απελευθέρωση του έρωτα θα ενεργούσε αναγκαία σαν μια καταστροφική θανατηφόρα δύναμη, σαν ολοκληρωτική άρνηση της αρχής που διέπει την αποθητική πραγματικότητα. Δεν είναι σύμπτωση που η υψηλή λογοτεχνία του δυτικού πολιτισμού ασχολείται μόνο με την δυστυχισμένη αγάπη και που ο μύθος του Τριστάνου έχει γίνει η αντιπροσωπευτική της έκφραση. Ο νοσηραπένθιμος ρομαντισμός του μύθου αυτού είναι με την αυστηρή έννοια ρεαλιστικός. Σε αντίθεση με την καταστροφικότητα του απελευθερωμένου έρωτα, η χαλαρωμένη σεξουαλική ηθική μέσα στα πλαίσια του ισχυρά οχυρωμένου συστήματος μονοπωλιακών ελέγχων εξυπηρετεί το σύστημα αυτό. Η άρνηση συντονίζεται με το θετικό. Η νύχτα με την ημέρα. Ο κόσμος των ονείρων με τον κόσμο του έργου. Η φαντασία με την απογοήτευση. Τότε τα άτομα που αναπαύονται μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, που ελέγχεται με ομοιομορφία... Αναθυμούνται όχι το όνειρο, αλλά την ημέρα, όχι το παραμύθι, αλλά την καταγγελία του. Όσο για τις ερωτικές τους σχέσει, είναι ακριβεί στα ραντεβού τους, με χάρη, ρομαντικά με τη συνοδεία των διαφημίσεων που προτιμούν. Αλλά μέσα στο σύστημα των ενοποιημένων και ισχυροποιημένων ελέγχων, πραγματοποιούνται κρίσιμες αλλαγές που επιδρούν στη δομή του υπερεγό και στο περιεχόμενο, καθώς και στις εκδηλώσεις του αισθήματο της ενοχής. Επιπλέον τείνουν προς μια κατάσταση όπου ο απόλυτα αποξενωμένο κόσμος, εξαντλώντας όλες του τις δυνάμεις, φαίνεται να προετοιμάζει το υλικό για μια νέα αρχή της πραγματικότητας. Το υπερεγό χαλαρώνεται από το σημείο της προέλευσής του και η τραυματική εμπειρία του πατέρα αντικαθίσταται από πιο εξωγενείς παραστάσεις. Καθώς η οικογένεια γίνεται λιγότερο σπουδαία στην καθοδήγηση της κοινωνικής προσαρμογής του ατόμου η διαμάχη πατέρα γιου πάβει πια να αποτελεί το πρότυπο κάθε άλλης διαμάχης. Η αλλαγή αυτή προέρχεται από τα θεμελιακά οικονομικά προτσές που από την αρχή αυτού του αιώνα χαρακτηρίζουν το μετασχηματισμό του ελεύθερου καπιταλισμού σε οργανωμένο καπιταλισμό. Η ανεξάρτητη οικογενειακή επιχείρηση και γι' αυτό το λόγο η ανεξάρτητη προσωπική επιχείρηση δεν αποτελούν πια τις μονάδες του κοινωνικού συστήματος. Αφομοιώνονται από ογκώδεις απρόσωπους σχηματισμούς και συνδυασμού. Ταυτόχρονα, η κοινωνική αξία του ατόμου μετριέται κυρίως με βάση τυποποιημένε ικανότητες και ιδιότητες προσαρμογής μάλλον, παρά με την αυτόνομη κρίση και την προσωπική ευθύνη. Η τεχνολογική κατάργηση του ατόμου αντανακλάται στην παρακμή του κοινωνικού ρόλου της οικογένειας. Παλαιότερα, η οικογένεια ήταν εκείνη που για καλό ή για κακό ανάτρεφε και εκπαίδευε το άτομο, ενώ οι κανόνες και οι αξίες που επικρατούσαν μεταβιβάζονταν προσωπικά και μετασχηματίζονταν από την προσωπική μοίρα. Αληθεύει βέβαια ότι γενιές, μονάδες του γένους, και όχι άτομα ερχόντουσαν αντιμέτωπε στην ειδιπόδια κατάσταση αλλά στη μεταβίβαση και την κληρονομιά της ειδιπόδιας διαμάχης γινόντουσαν άτομα και η διαμάχη αυτή έβρισκε τη συνέχειά της σαν ιστορικά της ζωής ατόμων. Αγωνιζόμενοι κατά του πατέρα και της μητέρας, προσωπικών στόχων αγάπης και επιθετικότητας, η νεότερη γενιά έμπαινε στην κοινωνική ζωή με ορμές, ιδέες και ανάγκες που ήταν βασικά δικέ της. Σε ένα αποτέλεσμα, η διαμόρφωση του υπερεγότων μελών τη, η αποθητική τροποποίηση των ορμών τους, η απάρνηση και η εξύψωσή τους ήταν πολύ προσωπικές εμπειρίες. Ακριβώς για αυτό το λόγο, η προσαρμογή της νεότερης γενιάς άφηνε οδυνηρές ουλές και η ζωή κάτω από την αρχή της απόδοσης διατηρούσε ακόμα μια σφαίρα ιδιωτική ανομοιογένειας. Τώρα όμως, κάτω από την επίρρεια οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών μονοπολίων, ο σχηματισμός του όριμου υπερεγώ φαίνεται να υπερπηδά τη φάση της ανάπτυξης της ατομικότητας. Η ατομική μονάδα περνά άμεσα από το στάδιο του γένους στο στάδιο της κοινωνίας. Η αποθητική διοργάνωση των εστίκτων παίρνει συλλογική μορφή και το «εγώ» φαίνεται να κοινωνικοποιείται πρόημα από ένα ολόκληρο σύστημα εξωοικογενειακών παραγόντων και θεσμών. Πριν ακόμα από τη σχολική ηλικία, οι παρέες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση καθορίζουν το σχήμα της ομοιογένειας και της ανταρσία Οι παρεκκλήσεις από το σχήμα αυτό τιμωρούνται όχι τόσο μέσα στην οικογένεια όσο έξω από αυτήν και εναντιάν οι ειδικοί των μαζικών μέσων επικοινωνία διασπείρουν τι απαιτούμενε αξίε. Διαθέτουν τέλεια εξάσκηση στο να δείχνονται επαρκή, σκληροί άνθρωποι με προσωπικότητα, όνειρα και ρομαντισμό. Είναι αδύνατο να συναγωνιστεί πια η οικογένεια τέτοια παιδεία. Η ισορροπία του αγώνα των γενεών φαίνεται να αλλάζει. Ο γιο ξέρει τώρα περισσότερα. Αντιπροσωπεύει την όρημη αρχή τη πραγματικότητα ενάντια στι απαρχαιωμένε πατρικέ τη μορφέ. Ο πατέρας, το πρώτο αντικείμενο της επιθετικότητας στην ειδιπόδια κατάσταση, φαίνεται τώρα μάλλον ακατάλληλος σαν στόχο της επιθετικότητας. Η αυθεντία του σαν χορηγού πλούτου, ικανοτήτων και εμπειριών έχει πολύ μειωθεί. Έχει λιγότερα να προσφέρει, γι' αυτό δεν μπορεί παρά και να απαγορεύει λιγότερα. Ο προοδευτικός πατέρας είναι ένας εξαιρετικά ακατάλληλος εχθρός και ένα εξαιρετικά ακατάλληλο ιδεώδες, αλλά αυτό συμβαίνει και με κάθε πατέρα που δεν είναι πια σε θέση να διαμορφώσει το οικονομικό, συναισθηματικό και διανοητικό μέλλον του παιδιού του. Παρόλα αυτά, οι απαγορεύσεις εξακολουθούν να επικρατούν. Ο αποθητικός έλεγχος των ενστίκτων συνεχίζεται και το ίδιο ισχύει για την επιθετική ορμή. Προς ποια υποκατάστατα του πατέρα κατευθύνεται βασικά η τελευταία. Καθώς η κυριαρχία στερεοποιείται σε ένα αντικειμενικό διοικητικό μηχανισμό, οι παραστάσεις που καθοδηγούν την ανάπτυξη του υπερεγώ γίνονται απρόσωπες. Πρωτήτερα το υπερεγώ τρεφόταν από τον αφέντη, τον αρχηγό, το δάσκαλο. Η απτή τους προσωπικότητα αντιπροσώπευε την αρχή της πραγματικότητας. Τραχείς αλλά και καλοί, σκληροί αλλά και πρόθυμοι να ανταμείψουν προκαλούσαν και τιμωρούσαν την επιθυμία της Επανάστασης. Η επιβολή της ομοιομορφίας ήταν ο προσωπικός τους ρόλος και η προσωπική τους ευθύνη. Γι' αυτό ο σεβασμός και ο φόβος μπορούσαν να συνοδεύονται από το μίσος προς ό,τι ήταν και έκαναν σαν άτομα. Αποτελούσαν ζωντανό αντικείμενο των ορμών και των ενσυνείδητων προσπαθειών της ικανοποίησής τους. Οι προσωπικέ όμω αυτέ πατρικέ μορφέ έχουν εξαφανιστεί βαθμιαία πίσω από του θεσμού. Με την επιστημονικοποίηση του παραγωγικού μηχανισμού, με τον πολλαπλασιασμό των ρόλων, κάθε κυριαρχία παίρνει τη μορφή του διοικητικού μηχανισμού. Στην κορυφή του η συγκέντρωση τη οικονομική δύναμη γίνεται ανώνυμη. Όλοι, ακόμα και εκείνοι που έχουν τι ανώτατε θέσει, φαίνονται ανίσχυροι μπροστά στι κινήσει και του νόμου του ίδιου του μηχανισμού. Ο έλεγχος κανονικά εφαρμόζεται από γραφή όπου ελεγχόμενοι είναι οι εργοδότε και οι εργαζόμενοι. Τα αφεντικά δεν εκτελούν πια ατομικό ρόλο. Οι σαδιστικοί δάσκαλοι, οι εκμεταλλευτικοί καπιταλιστές έχουν μεταμορφωθεί σε μισθωτά μέλη μιας γραφειοκρατίας και οι φυστάμενοι τους τους αντιμετωπίζουν σαν μέλη μιας άλλης γραφειοκρατίας. Ο πόνος, η απογοήτευση και η ανυκανότητα του ατόμου προέρχονται από το υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας και απόδοσης του συστήματος που του δίνει μια διαβίωση καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη του παρελθόντος. Την ευθύνη για την διοργάνωση της ζωής του την έχει το σύνολο, το σύστημα, το άθροισμα των θεσμών που καθορίζουν, ικανοποιούν και ελέγχουν τις ανάγκες του. Η επιθετική ορμή χειμά στο κενό ή μάλλον το μίσο συναντά συναδέλφους που χαμογελούν, πολιάσχαλους αντίπαλους, πιθήνιους προϊστάμενους, καλόβουλα όργανα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που κάνουν όλοι το καθήκον τους και που είναι όλοι αθώα θύματα. με αυτόν τον τρόπο, η επιθετικότητα ενδοπροβάλλεται και πάλι. Ένοχη δεν είναι η καταπίεση. Ένοχη είναι οι καταπιεζόμενοι. Ένοχη για ποιο؟ η ηλική και η διανοτική πρόδοση έχουν ελαττώσει τη δύναμη τη θρησκείας τόσο που αυτή να μην μπορεί πια να εξηγήσει ικανοποιητικά το αίσθημα της ενοχής. Η επιθετικότητα στραμμένη κατά του εγώ απειλεί να καταντήσει χωρίς νόημα. Με τη συνείδησή του συντονισμένη, την ιδιωτικότητά του καταργημένη, τα αισθήματά του υποταγμένα σε μια ομοιογένεια, το άτομο δεν έχει πια περισεβούμενο διανοητικό χώρο για να αναπτύξει τον εαυτό του ενάντια στο αίσθημα της ενοχής του για να ζήσει με μια συνείδηση κατά δική του». Το εγώ του έχει συσταλεί σε τέτοιο βαθμό που τα πολύμορφα ανταγωνιστικά προτσές μεταξύ προ-εγώ, εγώ και υπερ δεν μπορούν πια να εξελιχθούν με την κλασική τους μορφή. Παρόλα αυτά, η ενοχή υπάρχει και φαίνεται να είναι μάλλον μια ιδιότητα του συνόλου παρά των ατόμων. Ενοχή συλλογική, αρώστια ενός συστήματος θεσμών που σπαταλά και περιορίζει τις ηλικέ και ανθρώπινες δυνατότητες που διαθέτει. Το μέγεθο των δυνατοτήτων αυτών μπορεί να οριστεί από το βαθμό της εκπληρωμένης ανθρώπινης ελευθερίας που είναι πραγματώσιμη με την πραγματικά έλογη χρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού. Αν εφαρμοστεί το μέτρο αυτό θα δούμε ότι προκύπτει πως στα κέντρα του βιομηχανικού πολιτισμού ο άνθρωπος διατηρείται σε μια κατάσταση εξαιρετική τέρησης πολιτιστικής και υλικής. Όλα σχεδόν τα κλισέ με τα οποία η κοινωνιολογία περιγράφει το προτσές του εκμηδενισμού του ανθρώπινου στοιχείου μέσα στο σημερινό μαζικό πολιτισμό είναι σωστά, αλλά φαίνονται να κλείνουν προς λανθασμένη κατεύθυνση. Αναδρομική δεν είναι ούτε η μηχανοποίηση ούτε η τυποποίηση, αλλά ο περιορισμός τους. Όχι ο γενικό συντονισμό, αλλά η αποκρυψή του πίσω από οπατηλές ελευθερίες, δυνατότητες, επιλογές και ατομικότητες. Το υψηλό βιωτικό επίπεδο που προέρχεται από τις μεγάλες εταιρείε είναι περιοριστικό με μια κοινωνιολογική έννοια συγκεκριμένη. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αγοράζουν τα άτομα ελέγχουν τις ανάγκες τους και απολυθώνουν τις δυνατότητε τους. Σε αντάλλαγμα των ειδών που βελτιώνουν τη ζωή του, τα άτομα δίνουν όχι μόνο την εργασία τους αλλά και την ελεύθερη ώρα τους. Η καλύτερη διαβίωση αντισταθμίζεται από τον έλεγχο που διέπει κάθε πτυχή της ζωής. Οι άνθρωποι κατοικούν σε πολυκατοικίε και έχουν ιδιωτικά αυτοκίνητα με τα οποία δεν μπορούν να ξεφύγουν σε ένα κόσμο διαφορετικό. Έχουν τεράστια ψυγεία γεμάτα κατεψυγμένα τρόφιμα. Έχουν δεκάδε εφημερίδε και περιοδικά που ασπάζονται όλα του τα ίδια ιδεώδη. Έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν οποιοδήποτε θέλουν από έναν άπειρο αριθμό τρίκ που είναι όλα όμοια και εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Να του απασχολούν, να του εκτρέπουν την προσοχή από το βασικό ζήτημα. Την επίγνωση του γεγονότο ότι και λιγότερο θα μπορούσαν να δουλεύουν και ταυτόχρονα να καθορίζουν οι ίδιοι τι ανάγκε του, τι ικανοποίησει του. Η σημερινή ιδεολογία συνίσταται στο ότι η παραγωγή και η κατανάλωση αναπαράγουν και δικαιολογούν την κυριαρχία. Ο ιδεολογικό χαρακτήρα των δύο τελευταίων δεν αλλάζει το γεγονό ότι τα ωφέλη που προέρχονται από αυτέ είναι πραγματικά. Η αποθητικότητα του συνόλου βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματικότητά του. Αυξάνει την έκταση του υλικού πολιτισμού, διευκολύνει την προμήθεια των αναγκαίων αγαθών, κάνει φθηνότερες τις ανέσεις και τις πολιτείες, ελκεί όλο και μεγαλύτερες περιοχές στην τροχιά της βιομηχανίας, ενώ σύγχρονα διατηρεί το μόχθο και την καταστροφή. Το άτομο εξοφλεί το λογαριασμό του θυσιάζοντας όλο του το χρόνο, τη συνείδησή του, τη σκέψη του, τα όνειρά του». Και ο πολιτισμός εξοφλεί το δικό του θυσιάζοντας την ελευθερία, δικαιοσύνη και ειρήνη για όλους που είχε κάποτε υποσχεθεί. Η ασυνέπεια μεταξύ πραγματοποιήσιμης απελευθέρωσης και πραγματικής απόθεσης έχει πια φτάσει στο ζενίθ της. Διαποτίζει όλους τους τομείς της ζωής σε όλο τον κόσμο. Η λογικότητα της πρόοδου επιτείνει την παράλογη κατεύθυνσή τη. Η κοινωνική συνοχή και η εξουσία του διοικητικού μηχανισμού είναι αρκετά ισχυρές ώστε να προστατεύουν το σύνολο από την άμεση επιθετικότητα, αλλά όχι τόσο δυνατές ώστε να εξαλείψουν τη συσσωρευμένη επιθετικότητα. Αυτή στρέφεται εναντίον εκείνων που δεν ανήκουν στο σύνολο, που η ύπαρξή τους είναι άρνησή του. Ο εχθρός τούτος του σύνολου εμφανίζεται σαν ο κύριος πολέμιος του συστήματος, ο ίδιος ο Αντίχριστος. Είναι παντού, πάντα. Εκπροσωπεί κρυφές και σκοτεινές δυνάμεις και η πανταχού παρουσία του απαιτεί γενική κινητοποίηση. Η διαφορά μεταξύ πολέμου και ειρήνης, μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών πληθυσμών, μεταξύ αλήθειας και προπαγάνδας σβήνει. Παρουσιάζεται μια αναδρομή σε ιστορικά στάδια που είχαν ξεπεραστεί από καιρό και η αναδρομή αυτή ενεργοποιεί ξανά τη φάση του σαδομαζοχισμού σε εθνική και διεθνή κλίμακα. Η ενεργοποίηση όμως των ορμών της φάσης αυτής γίνεται με έναν τρόπο καινούριο, πολιτισμένο. Χωρίς ουσιαστική εξύψωση, οι ορμές γίνονται κοινωνικά χρήσιμες ενέργειες. Σαν στρατόπεδα συγκέντρωση και εργασίας, σαν απικιακοί και εμφύλοι πόλεμοι, σαν τιμωρητικές εκστρατείες κλπ. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, η ερώτηση αν μπορεί να αποδειχθεί ότι το τωρινό στάδιο του πολιτισμού είναι πιο καταστροφικό από τα προηγούμενα, δεν φαίνεται να έχει πολύ σχέση. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί κανένας να αποφύγει την ερώτηση αναφέροντας την καταστροφικότητα που εμφανίζεται σε όλη την ιστορία. Η καταστροφικότητα της σύγχρονης εποχής αποκαλύπτει όλη της τη σημασία μόνον αν το παρόν μετρηθεί όχι σε σύγκριση με παροχημένα στάδια, αλλά με βάση τις δικές του δυνατότητες. Υπάρχει περισσότερο από ποσοτική διαφορά μεταξύ της διεξαγωγής πολέμων από επαγγελματίες στρατιωτικού σε περιορισμένους χώρους και της διεξαγωγής του εναντίον πληθυσμών ολόκληρων σε παγκόσμια κλίμακα. Μεταξύ τη χρησιμοποίηση τεχνικών εφευρέσεων που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο ελεύθερο από την αθλειότητα για την εξάλληψη του πόνου και τη χρησιμοποίησή του για την δημιουργία του. Μεταξύ του φόνου χιλιάδων στο πεδίο τη μάχη και τη επιστημονική εξόντωση εκατομμυρίων με τη συνεργασία γιατρών και μηχανικών. Μεταξύ τη δυνατότητα των εξορίστων να βρουν καταφύγιο μόλι περάσουν τα σύνορα και τη καταδίωξή του σε όλη την επιφάνεια τη γη. Μεταξύ φυσικής αμάθειας και αμάθειας τεχνητής που προσφέρεται στους ανθρώπους καθημερινά, με την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών και της κατάλληλης διασκέδασης. Είναι καινούρια η ευκολία με την οποία ο τρόμος και η βία θεωρούνται σήμερα φαινόμενα φυσιολογικά και η καταστροφή συμβιβάζεται με τη δημιουργία. Παρ' αυτά η πρόοδος συνεχίζεται και συνεχίζει να εξασθενίζει την βάση της απόθεσης. Στο αποκορύφωμα των επιτευμάτων της, η κυριαρχία όχι μόνο υπονομεύει τα ίδια της ταθεμέλια, αλλά επίσης διαφθείρει και διαλύει τις δυνάμεις που την πολεμούν. Εκείνο που μένει είναι η αρνητικότητα του λόγου που προωθεί τον πλούτο και τη δύναμη και δημιουργεί ένα κλίμα μέσα στο οποίο οι ενστικτόδεις ρίζες της αρχής της απόδοσης Η αποξένωση τη εργασίας είναι σχεδόν πλήρης. Η μηχανική αυτοματοποίηση, η ρουτίνα του γραφείου, η τελετουργία των αγοροπολισιών ελευθερώνονται από κάθε σχέση με τις ανθρώπινες δυνατότητες. Οι σχέσεις έργου έχουν γίνει σε μεγάλη έκταση σχέσεις μεταξύ προσώπων σαν ανταλλάξιμων αντικείμενων της επιστημονικής διαχείρισης και ειδικών της παραγωγικότητας. Είναι βέβαια αλήθεια ότι ο συναγωνισμό που υπάρχει ακόμα απαιτεί έναν ορισμένο βαθμό ατομικότητας και αυθορμη αλλά τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν καταλήξει να είναι τόσο επιφανειακά και απατηλά, όσο αυτός ο ίδιος συναγωνισμός των οποίων ανήκουν. Η ατομικότητα περιορίζεται κυριολεκτικά στο γράμμα, στην ειδική περιγραφή τύπων, όπως «Σιρήνα», «Νικοκυρά», «Οντίν», «Σωστός άνδρας», «Γυναίκα της καριέρας», «Νεαρό ζευγάρι που προσπαθεί να δημιουργηθεί». Ακριβώ όπω και ο οικονομικό συναγωνισμό τίνει να αναχθεί σε προκαθορισμένε ειδικεύσει που έχουν σχέση με την παραγωγή διαφόρων τρίκ, διακοσμητικών στοιχείων, γεύσεων, αποχρώσεων κλπ. Κάτω από την απατηλή αυτή μόστρα, ολόκληρο ο κόσμο του έργου και οι διασκεδάσει του έχουν γίνει ένα σύστημα έμψυχων και άμψυχων πραγμάτων, που όλα, χωρί εξαίρεση και διαφορά, υπόκεινται στο διοικητικό μηχανισμό. Στον κόσμο αυτό, η ανθρώπινη ύπαρξη δεν είναι τίποτα άλλο από ύλη, μάζα, υλικό, που δεν περιέχει το ίδιο την αρχή της κίνησής του. Η κατάσταση αυτής της απολύθωσης δεν αφήνει ανεπηρέαστα τα ένστικτα, τις ανακοπές και τι τροποποίησεις τους. Η αρχική τους δυναμική καταντάστατική. Οι αλληλεοεπιδράσεις του ενός, του εγώ και του υπερεγώ, σταθεροποιούνται σε αντιδράσεις. Η «σωματοποίηση» του υπερεγώ συνοδεύεται από την «σωματοποίηση» του «εγώ». Αυτό μαρτυρούν οι τυποποιημένες εκφράσεις και χειρονομίες που φυλάγονται για τις κατάλες περιστάσεις, τις κατάλληλε ώρες. Η συνείδηση, όλο ένα λιγότερο βαριμένη από την αυτονομία, τείνει να αναχθεί στο ρόλο του να κανονίζει το συντονισμό του ατόμου με το σύνολο. Ο συντονισμός αυτό είναι τόσο αποτελεσματικός που η γενική δυστυχία έχει μάλλον μειωθεί παρά αυξηθεί. Ισχυριστήκαμε ότι η επίγνωση της απόθεσης που επικρατεί αμβλύνεται από τον μανουβραρισμένο περιορισμό της συνείδησης του ατόμου. Το προτσές αυτό αλλοιώνει τα περιεχόμενα της ευτυχίας. Η έννοια της υποδηλώνει μια κατάσταση περισσότερο από ιδιωτική, περισσότερο από υποκειμενική. Η ευτυχία δεν βρίσκεται απλώς στο αίσθημα της ικανοποίησης, αλλά στην πραγματικότητα της ελευθερίας και της ικανοποίησης. Η ευτυχία συνεπάγεται γνώση. Είναι προνόμιο του «Animal rationale». Με την παραγμή της συνείδησης, τον έλεγχο των πληροφοριών, την αφομίωση του ατόμου μέσα στο σύστημα των μαζικών επικοινωνιών, η γνώση ελέγχεται και περιορίζεται. Το άτομο δεν ξέρει πραγματικά τι συμβαίνει. Ο ακατανίκητος μηχανισμός της εκπαίδευσης και της διασκέδασης το ενώνει μαζί με όλα τα άλλα άτομα σε μια κατάσταση ναρκη από την οποία τείνουν να αποκλείονται όλες οι ενοχλητικές ιδέες. Και αφού η γνώση ολόκληρης αλήθειας κάθε άλλο παρά φέρνει την ευτυχία, η γενική αυτή νάρκη κάνει τα άτομα ευτυχισμένα. Αν το άγχο είναι περισσότερο από μια γενική δυσφορία, αν αποτελεί υπαρξιακή κατάσταση, τότε η σημερινή εποχή που αποκαλείται εποχή του άγχου ξεχωρίζει από τι άλλε κατά τον βαθμό στον οποίο το άγχο δεν βρίσκει πια έκφραση. Τα φαινόμενα αυτά φαίνονται να υποδηλώνουν ότι η κατανάλωση ενεργειών και προσπάθεια από μέρου του ατόμου για την ανάπτυξη των ίδιων του των ανακοπών έχει μειωθεί πολύ. Οι ζωντανή δεσμοί μεταξύ του ατόμου και του πολιτισμού του έχουν χαλαρωθεί. Ο πολιτισμός αυτός ήταν αναφορικά με το άτομο το σύστημα των απαγορεύσεων που δημιουργούσε ξανά και ξανά τις επικρατούσες αξίες και τους θεσμούς. Τώρα όμως η αποθητική δύναμη της αρχής της πραγματικότητας δεν φαίνεται πια να ανανεώνεται και να αναζωγονείται από τα άτομα. Όσο λιγότερο έχουν το ρόλο των παραγόντων και των θυμάτων της ίδιας τους της ζωής, τόσο λιγότερο ενισχύεται η αρχή της πραγματικότητας με δημιουργικές ταυτοποίησεις και εξυψώσει που εμπλουτίζουν και ταυτόχρονα προστατεύουν το οικοδόμημα του πολιτισμού. Οι ομάδες και τα ομαδικά ιδεώδη, οι φιλοσοφίες, τα έργα της τέχνης και της λογοτεχνίας που εκφράζουν ακόμα, χωρίς συμβιβασμού, τους φόβους και τις ελπίδες της ανθρωπότητας, βρίσκονται τη στιγμή αυτή σε αντίθεση με την αρχή της πραγματικότητας που επικρατεί. Αποτελούν την απόλυτη καταγγελία της. Οι θετικέ πλευρές της προοδευτική αποξένωσης αναφένονται. Οι ανθρώπινες ενέργειες που κάποτε στήριζαν την αρχή της απόδοσης χρειάζονται τώρα όλο ένα και λιγότερο. Η αυτοματοποίηση της ανάγκης και της πατάλης, της εργασίας και της διασκέδασης αποκλεί την πραγμάτωση των ατομικών δυνατοτήτων στον τομέα αυτών. αποβάλλει την κάθεξη του λίμπητο. Η ιδεολογία της πάνης, της παραγωγικότητας μόχθου, της κυριαρχίας και απάρνησης, εκτοπίζεται από το έλογο και ενστικτόδες υπόβαθρό της. Η θεωρία της αποξένωσης απέδειξε ότι ο άνθρωπος σήμερα δεν πραγματώνει τον εαυτό του μέσα στην εργασία του, ότι η ζωή έχει γίνει όργανο εργασίας, ότι το έργο του και τα προϊόντα του έχουν πάρει μια μορφή και μια νησχύ ανεξάρτητες από αυτόν σαν άτομο. Αλλά η απελευθέρωση από την κατάσταση αυτή φαίνεται να απαιτεί όχι την αναχέτηση της αποξένωσης, αλλά την ολοκληρωσή της. όχι την ενεργοποίηση, για δεύτερη φορά, της αποθυμένισμα παραγωγικής προσωπικότητας, αλλά την κατάργησή της. Η εξάλληψη των ανθρώπινων δυνατοτήτων από τον κόσμο της αποξενωμένης εργασίας δημιουργεί τι προϋποθέσεις για την εξάλληψη της εργασίας από τον κόσμο των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Κεφάλαιο 5. Φιλοσοφική παρένθεση Η θεωρία του πολιτισμού του Φρόιντ απορρέει από την ψυχολογική του θεωρία. Οι δυσδυτικές του γνώσεις για το ιστορικό προτσέσ προέρχεται από την ανάλυση του διανοητικού μηχανισμού των ατόμων που είναι η ζωντανή ουσία της ιστορίας. Η μέθοδος αυτή διαπερνά την προστατευτική ιδεολογία εφόσον εξετάζει τους πολιτιστικούς θεσμούς από την άποψη των αποτελεσμάτων τους πάνω στα άτομα διαμέσου των οποίων ενεργούν. Όμως η ψυχολογική μέθοδος φαίνεται να καταραίει σε ένα κρίσιμο σημείο. Η ιστορία έχει προοδεύσει πίσω από την πλάτη των ατόμων και πάνω από αυτά και οι νόμοι του ιστορικού προτσέ ήταν εκείνοι που διακυβέρνησαν τους συγκεκριμενοποιημένους θεσμούς μάλλον παρά τα άτομα. Στην κριτική αυτή απαντήσαμε με το επιχείρημα ότι η ψυχολογία του Φρόιντ εκτείνεται σε μια διάσταση του διανοητικού μηχανισμού όπου το άτομο εξακολουθεί να είναι γένος και το παρόν παρελθόν. Η θεωρία του Φρόιντ αποκαλύπτει την βιολογική αποβολή της ατομικότητας κάτω από την κοινωνιολογική. Η πρώτη υπακούει της αρχές της Ιδονής και της Νιρβάνα, η δεύτερη στην αρχή της πραγματικότητας. Η σύλληψη του Φρόιντ βασισμένη στο γένος κάνει την ατομική ψυχολογία του, περσέ, ψυχολογία του γένους. Η τελευταία δείχνει ότι οι μεταπτώσει των είναι ιστορικές μεταπτώσεις. Η επαναλαμβανόμενη δυναμική του αγώνα μεταξύ έρωτα και ένστικτου του θανάτου, τη δημιουργία και της καταστροφής του πολιτισμού, της απόθυση και τη επιστροφή των αποθυμένων, απελευθερώνεται και οργανώνεται από τι ιστορικέ συνθήκε τη ανάπτυξη τη ανθρωπότητα. Αλλά οι μεταψυχολογικέ συνέπειε τη θεωρία του Φρόιντ ξεπερνούν και τα πλαίσια τη κοινωνιολογία. Τα πρωτογενή ένστικτα αφορούν τη ζωή και το θάνατο, δηλαδή την ίδια την οργανική ύλη και τη συνδέουν με την αρχιότερή της οργανική ύλη καθώς και με τις μεταγενέστερες της ανώτερες διανοητικές εκδηλώσεις τη. Με άλλα λόγια, η θεωρία του Freud περιέχει ορισμένα αξιώματα αναφορικά με τη δομή των βασικών μορφών του «Είναι». Περιέχει οντολογικές συνέπειε. Το κεφάλαιο αυτό επιχειρεί να δείξει ότι οι συνέπειε αυτές είναι περισσότερο από φορμαλιστικές και αναφέρονται στο βασικό πλαίσιο της δυτικής φιλοσοφίας. Σύμφωνα με το Φρόιν, ο πολιτισμός αρχίζει με την μεθοδική ανακοπή των πρωτογενών ενστίκτων. Διακρίνονται δύο βασικοί τρόποι διοργάνωσης των ενστίκτων. Α. Η ανακοπή του σεξουαλισμού που καταλήγει στη δημιουργία ομαδικών σχέσεων με διάρκεια και συνεχή επέκταση. Β. Η ανακοπή των καταστροφικών ενστίκτων που οδηγεί στην καθυπόταξη του ανθρώπου και της φύση στην ατομική και την κοινωνική ηθική. Καθώ ο συνδυασμό των δύο αυτών δυνάμεων διατηρεί τη ζωή συνόλων που στη συνέχεια διευρύνονται με αποτελεσματικότητα που ολοένα αυξάνει, ο έρος επιβάλλεται πάνω στον αντιπαλό του. Η κοινωνική χρησιμοποίηση του ενστίκτου του θανάτου το υποχρεώνει να εξυπηρετεί τα ένστικτα τη ζωή. Αλλά η ίδια η πρόοδο του πολιτισμού αυξάνει το βαθμό της εξύψωση και της ελεγχόμενης επιθετικότητα. Για τους δύο αυτού λόγου, ο αέρο εξασθενεί και η Απελευθερώνεται Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η πρόοδο είναι δεμένη σε μια αναδρομική τάση μέσα στη δομή των ενστίκτων Σε τελευταία ανάλυση στο ένστικτο του θανάτου Ότι την αύξηση του πολιτισμού αντιμάχεται η επίμονη, αν και αποθυμένη, ορμή της ακινητοποίησης μέσα στην τελική ικανοποίηση η κυριαρχία και η ενίσχυση της εξουσίας και της παραγωγικότητας συμβαίνουν διαμέσου της καταστροφής πέρα από την έλογη αναγκαιότητα. Η αναζήτηση της απελευθέρωσης συσκοτίζεται από την αναζήτηση της νιρβάνα. Σελίδα 114 Η τρομακτική υπόθεση ότι ο πολιτισμός διαμέσου των κοινωνικά χρησιμοποιουμένων ορμών βρίσκεται στη διάθεση της αρχής της νιρβάνα έχει συχνά ανησυχήσει την ψυχανάλυση. Η πρόοδο περιέχει την αναδρομή. Αναλύοντας την έννοια διατυπωμένη από αυτόν, του τραύματος της γέννησης, ο Ότο έθεσε έφτασε στο συμπέρασμα ότι ο πολιτισμός δημιούργησε όλο και μεγαλύτερη κλίμακα προστατευτικά κελίφια που αναπαράγουν την ενδομητρική κατάσταση. Κάθε άνεση που ο πολιτισμό και η τεχνολογία ακατάπαυστα προσπαθούν να αυξήσουν δεν είναι παρά προσπάθεια αντικατάστασης του πρωτογενούς αντικειμενικού σκοπού που ολοένα απομακρύνεται περισσότερο με υποκατάστατα διαρκείας. Η θεωρία του φερένζνη ιδιαίτερα ιδέα του μιας γενετησιόφυγου λίμπητο τίνει προς το ίδιο συμπέρασμα και ο Γκέντζα Ροχάιμ Θεωρούσε τον κίνδυνο της απώλειας του αντικειμένου, της παραμονής μέσα στο σκοτάδι, σαν ένα από τα βασικά κίνητρα μέσα στην εξέλιξη του πολιτισμού. Η επίμονη δύναμη της αρχής του Νιρβάνα μέσα στον πολιτισμό ρίχνει φως στην έκταση των περιορισμών που επιβάλλονται στην πολιτιστικά επικοδομητική δύναμη του έρωτα. Ο έρως δημιουργεί πολιτισμό με τον αγώνα του εναντίον του ενστίκτου του θανάτου. Προσπαθεί να διατηρήσει το «Είναι» σε μιαν όλο και μεγαλύτερη, πιο εμπλουτισμένη κλίμακα για να ικανοποιήσει τα ένστικτα της ζωής, να τα προστατέψει από την απειλή της μη πλήρωσης του εκμιδενισμού. Η αποτυχία του έρωτα, η έλλειψη πλήρωσης στη ζωή αυξάνει την αξία από άποψη ενστίκτων του θανάτου. Οι πολυσχηδείς μορφές της αναδρομής αποτελούν διαμαρτυρία ενάντια στην ανεπάρκεια του πολιτισμού ενάντια στην επικράτηση του μόχθου πάνω στην ειδονή της απόδοσης πάνω στην ικανοποίηση. Μια εσωτερικότατη τάση μέσα στον οργανισμό καταπολεμά την αρχή που έχει κυβερνήσει τον πολιτισμό και επιμένει στην επιστροφή από την αποξένωση. Τα παράγωγα του ένστικτου του θανάτου ενώνονται με την νευρωτική και διεστραμένη εκδήλωση του έρωτα μέσα στην ανταρσία αυτή. Επανειλημμένα η θεωρία του πολιτισμού του Φρόιντ δείχνει τις αντίθετες αυτές τάσεις. Καθώς φαίνονται καταστροφικές στο φως του πολιτισμού, αποτελούν μαρτυρίες της καταστροφικότητας αυτού που προσπαθούν να καταστρέψουν, της απόθεση. Κατευθύνονται όχι μόνον ενάντια στην αρχή της πραγματικότητας, της μη ύπαρξης, αλλά επίσης πέρα από την αρχή της πραγματικότητας, σε έναν άλλο τρόπο του είναι επιβεβαιώνουν τον ιστορικό χαρακτήρα της αρχής της πραγματικότητας, τα όρια της ισχύω και της αναγκαιότητάς της. Στο σημείο αυτό, η μεταψυχολογία του Φρόιντ συναντά ένα κύριο ρεύμα της δυτικής φιλοσοφίας. Καθώς η επιστημονική λογικότητα του δυτικού πολιτισμού άρχισε να καρποφορεί με όλη τη την ένταση, άρχισε να έχει όλο και μεγαλύτερη επίγνωση των υλικών της συνεπειών. Το εγώ που ανέλαβε τον έλογο μετασχηματισμό του ανθρώπινου και φυσικού περιβάλλοντος αποκάλυψε τον εαυτό του σαν ένα ουσιαστικά επιθετικό υποκείμενο που οι σκέψεις και οι πράξεις του προορίζονταν για την κυριαρχία πάνω σε αντικείμενα. Ήταν ένα υποκείμενο ενάντια σε ένα αντικείμενο. Αυτή η απριόρι ανταγωνιστική εμπειρία όριζε το «εγώ καθώς και το «εγώ η φύση, η δικιά του καθώς και του εξωτερικού κόσμου, ήταν δομένη στο εγώ σαν κάτι που έπρεπε να καταπολεμηθεί, να κατακτηθεί, ακόμα και να γίνει αντικείμενο βίας. Τέτοια ήταν η προϋπόθεση για την αυτοσυντήρηση και την αυτοανάπτυξη. Ο αγώνας αρχίζει με τη συνεχή εσωτερική κατάκτηση των κατωτέρων λειτουργιών του ατόμου, των λειτουργιών της αισθητικότητας και της όρεξης. Η υποταγή του τουλάχιστον από την εποχή του Πλάτωνα θεωρείται σαν συστατικό στοιχείο του ανθρώπινου λόγου, το οποίο έτσι είναι αποθητικό στην ίδια του τη λειτουργία. Ο αγώνας καταλήγει στην κατάκτηση της εξωτερικής φύσης, η οποία πρέπει συνεχώς να προσβάλλεται, να κάμπτεται και να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης για να υποκύπτει ανθρώπινες ανάγκες. Το «εγώ» αντιλαμβάνεται το είναι σαν πρόκληση, σαν σχέδιο έργου, αντιλαμβάνεται κάθε υπαρξιακή κατάσταση, σαν ένα περιορισμό που πρέπει να υπερνικηθεί, να μετασχηματιστεί σε έναν άλλο. Το «εγώ» γίνεται εκ των προτέρων κατάλληλο για κυριαρχική ενέργεια και παραγωγικότητα, ακόμα πριν να παρουσιαστεί καμιά ορισμένη περίπτωση που απαιτεί μια τέτοια στάση. Ο Μαξ Σέλερ έχει δείξει ότι η συνειδητή ή ασυνείδητη ορμή η θέληση για δύναμη πάνω στη φύση είναι το primum Movers μέσα στη σχέση του σύγχρονου ατόμου προς το είναι, και ότι από άποψη δομή προηγείται της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας. Ένα προ και α λογικό προηγούμενο της επιστημονικής σκέψης και ενόρασης. Η φύση γίνεται απριόρι αντιληπτή σαν δεκτική της κατοχής και του ελέγχου. Και κατά συνέπεια το έργο είναι δύναμη απριόρι και πρόκληση μέσα στον αγώνα με τη φύση. Είναι η υπερνίκηση της αντίστασης. Μέσα σε μια στάση απέναντι του έργου, οι εικόνες του αντικειμενικού κόσμου εμφανίζονται σαν σύμβολα σημείων επιθετικότητας. Η δράση εμφανίζεται σαν κυριαρχία και η πραγματικότητα περσέ σαν αντίσταση. Ο Σέλερ ονομάζει αυτό τον τρόπο της σκέψης γνώση ρυθμισμένη σύμφωνα με την κυριαρχία και το επίτευγμα και βλέπει σε αυτήν τον ορισμένο τρόπο της γνώσης που έχει καθοδηγήσει την ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού. Έχει διαμορφώσει την επικρατούσα έννοια όχι μόνο του εγώ, του σκεπτόμενου και ενεργούντος υποκειμένου, αλλά επίσης του αντικειμενικού του κόσμου, την έννοια του «Είναι καθεαυτού» όπως και αν είναι οι συνέπειες της αρχικής ελληνικής αντίληψη του λόγου, σαν του είναι από την εποχή της καθιέρωσης της αριστοτελικής λογικής, ο όρος συχωνεύεται με την ιδέα της κατάταξης, ταξινόμησης και καθυπόταξης του λόγου. Και αυτή η ιδέα του λόγου γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική προς εκείνε τις λειτουργίες και τις τάσει που είναι δεκτικές μάλλον παρά παραγωγικές, που τίνουν προς ικανοποίηση μάλλον παρά υπερβατικότητα, που παραμένουν σταθερά φωσιωμένα στην αρχή της ειδονής. Εμφανίζονται σαν το παράλογο και άλογο που πρέπει να κατακτηθεί και να περιοριστεί για να εξυπηρετήσουν το προτσέσ του λόγου. Ο λόγος πρέπει να εξασφαλίσει, διαμέσου του όλο και πιο αποτελεσματικού μετασχηματισμού και εκμετάλλευσης της φύσης, την εκπλήρωση των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Αλλά κατά τη διάρκεια του προτσές, ο σκοπός φαίνεται να υποχωρεί μπροστά στα μέσα. Ο χρόνος που αφιερώνεται στην αποξενωμένη εργασία απορροφά το χρόνο για ατομικές ανάγκες και ορίζει τις ίδιες τις ανάγκες. Ο λόγος κάνει την εμφάνισή του σαν η λογική της κυριαρχία. Όταν τότε η λογική μειώνει τις μονάδες της σκέψης σε σημεία και σύμβολα, οι νόμοι της σκέψης έχουν τελικά γίνει τεχνικές υπολογισμού και μανουβραρίσματος. Αλλά η λογική της κυριαρχίας δεν δριαβεύνει χωρίς αγώνα. Η φιλοσοφία που εκφράζει συνοπτικά την ανταγωνιστική σχέση μεταξύ υποκείμενου και αντικείμενου, διατηρεί επίσης την εικόνα τη συμφιλίωσής τους. Η αδιάκοπη εργασία του υπερβαίνοντος υποκείμενου καταλήγει στην υπέρτατη ενότητα υποκείμενου και αντικείμενου. Στην ιδέα του «Είναι καθεαυτό και για τον εαυτό του» που υπάρχει μέσα στην ίδια της την πλήρωση. Ο λόγος της ικανοποίησης βρίσκεται σε αντίφαση προς το λόγο της αποξένωσης. Η προσπάθεια τη εναρμόνησης των δύο εμψυχώνει την εσωτερική ισορροπία της δυτικής μεταφυσικής. Βρίσκει την κλασική της διατύπωση στην αριστοτελική ιεραρχία των τρόπων του «Είναι» που καταλήγει στο «Νουν» θεόν. Η ύπαρξη του τελευταίου δεν ορίζεται ούτε περιορίζεται πια από οτιδήποτε άλλο εκτός του εαυτού της, αλλά είναι απόλυτα καθαφτή μέσα σε όλες τις καταστάσεις και τις συνθήκες. Η ενωδική καμπύλη του γίγνεσθε κάμπτεται πάνω στον κύκλο που κινείται μέσα στον εαυτό του. Παρελθόν, παρόν και μέλλον περικλείονται μέσα στην περιφέρεια. Κατά τον Αριστοτέλη αυτός ο τρόπος του είναι ανήκει αποκλειστικά στο Θεό και η κίνηση της σκέψης, το καθαρό σκέπτεσθε, είναι η μόνη του εμπειρική προσέγγιση. Ο εμπειρικός κόσμος δεν συμμετέχει με άλλο τρόπο σε τέτοια πλήρωση. Μόνο μια νοσταλγία, όμοια προς τον έρωτα, συνδέει αυτόν τον κόσμο με τον αυτοσκοπό του. Η Αριστοτέλεια σύλληψη δεν είναι θρησκευτική. Ο νους Θεός είναι με κάποιο τρόπο μέρος του σύμπαντος, Ούτε δημιουργός, ούτε κύριος, ούτε σωτήρας του. Αλλά ένας τρόπος του είναι μέσα στον οποίο όλη η δυνατότητα είναι πραγματικότητα, μέσα στον οποίο το σχέδιο του είναι έχει εκπληρωθεί. Η αριστοτέλεια σύλληψη παραμένει ζωντανή διαμέσου όλων των ακόλουθων μετασχηματισμών. Όταν στο τέλος εποχής του λόγου, με τον Χέγγελ, η δυτική σκέψη κάνει την τελευταία και πιο μεγάλη της προσπάθεια να καταδείξει την εγκυρότητα των κατηγοριών της και των αρχών που κυβερνούν τον κόσμο της, καταλήγει και πάλι με το νουν θεόν. Ακόμα μια φορά, η πλήρωση εκτοπίζεται στην απόλυτη ιδέα και στην απόλυτη γνώση. Ακόμα μια φορά, η κίνηση του κύκλου τελειώνει με το οδυνηρό της καταστροφικής και παραγωγικής υπερβατικότητας. Τώρα ο κύκλος περιλαμβάνει το όλο. Όλη η αποξένωση δικαιώνεται και ταυτόχρονα εξαλήφεται μέσα στην γενική περιφέρεια του λόγου που είναι ο κόσμος. Αλλά τώρα η φιλοσοφία συλλαμβάνει το συγκεκριμένο ιστορικό υπόβαθρο που πάνω του έχει χτιστεί το οικοδόμημα του λόγου. Η φαινομενολογία του πνεύματος αποκαλύπτει τη δομή του λόγου σαν τη δομή της κυριαρχίας και σαν την υπερνίκηση της κυριαρχίας. Ο λόγος αναπτύσσεται διαμέσου της αναπτυσσόμενης αυτοσυνείδησης του ανθρώπου που κατακτά το φυσικό και τον ιστορικό κόσμο και τον κάνει το υλικό της αυτοπραγμάτωσής του. Όταν η απλή συνείδηση φτάσει στο στάδιο της αυτοσυνείδησης, βρίσκει τον εαυτό της σαν εγώ και το εγώ είναι πρώτα επιθυμία. Μπορεί να αποκτήσει συνείδηση του εαυτού του μόνο με το να ικανοποιήσει τον εαυτό του μέσα σε ένα άλλο και διαμέσου ενός άλλου. Αλλά τέτοια ικανοποίηση συνεπάγεται την άρνηση του άλλου, γιατί το εγώ είναι υποχρεωμένο να υποδείξει τον εαυτό του διαμέσω του αληθινού «είναι καθεαυτού», ενάντια σε όλη την αλωτριότητα. Αυτή είναι η έννοια του ατόμου που πρέπει διαρκώς να επιβεβαιώνει και να επικυρώνει τον εαυτό του για να είναι πραγματικό που είναι τοποθετημένο αντίκριστον κόσμο σαν αρνητικότητά του, σαν αρνούμενο την ελευθερία του, ώστε να μπορεί να υπάρχει μόνο κερδίζοντας και δοκιμάζοντας την ύπαρξή του αδιάκοπα ενάντια σε κάτι ή κάποιον που την αμφισβητεί. Το εγώ πρέπει να γίνει ελεύθερο, αλλά αν ο κόσμος έχει το χαρακτήρα της αρνητικότητας, τότε η ελευθερία του εγώ εξαρτάται από το να αναγνωριστεί, να ομολογηθεί αυτό σαν κύριος και μια τέτοια αναγνώριση μπορεί μόνο να προέλθει από ένα άλλο εγώ, ένα άλλο αυτοσυνείδητο υποκείμενο. Τα αντικείμενα δεν είναι ζωντανά. Η υπερνίκηση της αντίστασής τους δεν μπορεί να ικανοποιήσει ή να δοκιμάσει τη δύναμη του εγώ. Η αυτοσυνείδηση μπορεί να πετύχει την ικανοποίησή της μόνο μέσα σε μιαν άλλη αυτοσυνείδηση. Η επιθετική στάση προς το αντικείμενο «κόσμο» Η κυριαρχία πάνω στη φύση αποσκοπεί έτσι σε τελευταία ανάλυση στην κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στον άνθρωπο. Είναι επιθετικότητα προς τα άλλα υποκείμενα. Η ικανοποίηση του εγώ εξαρτάται από την αρνητική σχέση του προς ένα άλλο εγώ. Η σχέση και των δύο αυτοσυνειδήσεων έχει με τον τρόπο αυτό τέτοια σύσταση ώστε να αποδεικνύουν τον εαυτό του και η μια την άλλη διαμέσου ενός αγώνα ζωής και θανάτου. Και μόνο με την διακινδύνευση της ζωής απαντάται η ελευθερία. Η ελευθερία συνεπάγεται την διακινδύνευση της ζωής, όχι μόνον επειδή συνεπάγεται απελευθέρωση από τη δουλεία, αλλά επειδή το ίδιο το περιεχόμενο της ανθρώπινης ελευθερίας ορίζεται από την αμοιβαία αρνητική σχέση προς το άλλο. Και αφού αυτή η αρνητική σχέση επιδρά πάνω στην ολότητα της ζωής, η ελευθερία μπορεί να δοκιμαστεί μόνο με την διακινδύνευση της ζωής καθεαυτής. Ο θάνατος και το άγχος, όχι σαν φόβος για τούτο ή εκείνο το στοιχείο για τούτη ή εκείνη τη χρονική στιγμή, αλλά σαν φόβος για ολόκληρο το είναι κάποιου, είναι οι βασικοί όροι της ανθρώπινης ελευθερίας και ικανοποίησης. Από την αρνητική δομή της αυτοσυνείδησης απορρέει η σχέση για ολοκληρο το ειναι καποιου ειναι η βασική οροι της ανθρωπινης ελευθεριας και υπηρέτη, κυριαρχίας και δουλείας. Αυτή η σχέση είναι η συνέπεια της ορισμένης φύσης της αυτοσυνείδησης και η συνέπεια της ορισμένης τάσης της προς το άλλο, αντικείμενο και υποκείμενο. Αλλά η φαινομενολογία του πνεύματος δεν θα ήταν η αυτοερμηνία του δυτικού πολιτισμού αν δεν ήταν τίποτα παραπάνω από την ανάπτυξη της λογική της κυριαρχίας. Η φαινομενολογία του πνεύματος οδηγεί στην υπερνίκηση της μορφής εκείνης της ελευθερίας που προέρχεται από την ανταγωνιστική σχέση προς το άλλο. Και ο αληθινός τρόπος της ελευθερίας είναι όχι η αδιάκοπη δραστηριότητα της κατάκτηση, αλλά η ακινητοποίησή της μέσα στην διαφανή γνώση και ικανοποίηση του είναι. Το οντολογικό κλίμα που επικρατεί στο τέλος της φαινομενολογίας είναι το άκρο αντίθετο της προμηθεϊκής δυναμικής. Οι πληγές του πνεύματος κλείνουν χωρίς να αφήσουν ουλές. Η πράξη δεν είναι αιώνια. Το πνεύμα την παίρνει πίσω μέσα στον εαυτό του και η άποψη της ιδικότητας, ατομικότητας που είναι παρούσα μέσα του, αμέσως περνά και φεύγει. Η αμοιβαία ομολογία και αναγνώριση είναι ακόμα το κριτήριο για την πραγματικότητα της ελευθερίας, αλλά η όρη τώρα είναι συγχώρεση και συμφιλίωση. Η λέξη της συμφιλίωσης είναι το αντικειμενικά υπάρχον πνεύμα που διαβλέπει στο αντίθετό του την καθαρή γνώση του εαυτού του, κβα, γενική ουσία, μια αμοιβαία αναγνώριση που είναι απόλυτο πνεύμα. Οι διατυπώσεις αυτές βρίσκονται στο κρίσιμο σημείο όπου η ανάλυση των εκδηλώσεων του πνεύματος από τον Χέγγελ έχει φτάσει στη θέση του αυτοσυνειδή του πνεύματος, στο «Είναι καθαυτό και για τον εαυτό του». Εδώ η αρνητική σχέση προς το άλλο μετασχηματίζεται τελικά μέσα στην ύπαρξη του πνεύματος σαν ου, Σε παραγωγικότητα που είναι δεκτικότητα. Σε δραστηριότητα που είναι πλήρωση. Η παρουσίαση του συστήματος του Χέγγελ από τον ίδιο στην εγκυκλοπαιδιά του τελειώνει με τη λέξη «απολαμβάνει». Η φιλοσοφία του δυτικού πολιτισμού καταλήγει στην ιδέα πως η αλήθεια βρίσκεται στην άρνηση της αρχής που κυβερνά αυτόν τον πολιτισμό. Άρνηση με την διπλή έννοια ότι η ελευθερία εμφανίζεται σαν πραγματική μόνο μέσα στην ιδέα και ότι η ατέλειωτα προβάλλουσα και υπερβαίνουσα παραγωγικότητα του είναι καρποφορεί μέσα στην αδιάκοπη ειρήνη της αυτοσυνείδητης δεκτικότητας. Η φαινομενολογία του πνεύματος διατηρεί παντού την ένταση μεταξύ του οντολογικού και του ιστορικού περιεχομένου. Οι εκδηλώσει του πνεύματος είναι τα κύρια στάδια του δυτικού πολιτισμού. Αλλά αυτές οι ιστορικές εκδηλώσεις παραμένουν εμποτισμένες από αρνητικότητα. Το πνεύμα έρχεται στον εαυτό του μόνο μέσα στην «και σαν» απόλυτη γνώση. Ταυτόχρονα είναι η αληθινή μορφή της σκέψης και η αληθινή μορφή του «είναι». Το «είναι» είναι μέσα στην ίδια του την ουσία λόγος. Αλλά η ανώτατη μορφή του λόγου είναι για τον Χέγγελ σχεδόν το αντίθετο από την επικρατούσα μορφή. Είναι κατορθωμένη και διατηρημένη πλήρωση η διαφανής ενότητα υποκείμενου και αντικείμενου του γενικού και του ατομικού. Μια δυναμική μάλλον παρά μια στατική ενότητα, μέσα στην οποία όλο το γίγνεσθε είναι ελεύθερη αυτοεξωτερήκευση, απελευθέρωση και απόλαυση δυνατοτήτων. Η εργασία της ιστορίας έρχεται να ακινητήσει μέσα στην ιστορία... Η αποξένωση εξαλήφεται και μαζί της η υπερβατικότητα και η ροή του χρόνου. Το πνεύμα υπερισχύει πάνω στην χρονική του μορφή. Αρνείται το χρόνο. Αλλά το τέλος της ιστορίας ξανασυλλαμβάνει το περιεχόμενό της. Η δύναμη που κατορθώνει την κατάκτηση του χρόνου είναι η ενθύμηση. Ανάμνηση. Η απόλυτη γνώση μέσα στην οποία το πνεύμα φθάνει στην αλήθεια του, είναι το πνεύμα καθώς μπαίνει μέσα στο πραγματικό του εαυτό, εγκαταλείποντας έτσι την εξωτερική ύπαρξή του και εμπιστευόμενο το τζεστάλ του στην ενθύμηση. Το είναι δεν είναι πια η οδυνερή υπερβατικότητα προς το μέλλον, αλλά η ειρηνική ανασύλληψη του παρελθόντος. Η ενθύμηση που έχει διατηρήσει «ότι ήταν» είναι η εσώτερη και η πραγματική ανώτερη μορφή της ουσίας. Το γεγονός ότι η ενθύμηση εδώ εμφανίζεται σαν η κρίσιμη υπαρξιακή κατηγορία για την ανώτατη μορφή του «είναι» δείχνει την εσώτερη τάση της φιλοσοφίας του Χέγγελ. Ο Χέγγελ αντικαθιστά την ιδέα της πρόοδου με εκείνη μιας κυκλικής ανάπτυξη που κινείται, αυτάρκης μέσα στην αναπαραγωγή και την τελείωση αυτού του «είναι». Τούτη η ανάπτυξη προϋποθέτει ολόκληρη την ιστορία του ανθρώπου, τον υποκειμενικό και τον αντικειμενικό του κόσμο, και την κατανόηση της ιστορίας του, την ενθύμηση του παρελθόντος του. Το παρελθόν παραμένει παρόν. Είναι η ίδια η ζωή του πνεύματος. Αυτό που έχει υπάρξει αποφασίζει γι' αυτό που είναι. Η ελευθερία συνεπάγεται συμφιλίωση, λύτρωση του παρελθόντος. Αν το παρελθόν απλώς αφήνεται πίσω και ξεχνιέται, δεν θα τελειώσει ποτέ η καταστροφική καταπάτηση. Με κάποιο τρόπο, η πρόοδος της καταπάτησης πρέπει να αναχαιτιστεί. Ο Χέγγελ σκεπτόταν ότι οι πληγές του πνεύματος κλείνουν χωρίς να αφήνουν ουλέ. Πίστευε πως το επιτευγμένο επίπεδο του πολιτισμού με το θρίαμβο του λόγου, η ελευθερία είχε γίνει μια πραγματικότητα. Αλλά ούτε το κράτος, ούτε η κοινωνία ενσωματώνουν την υπέρτατη μορφή της ελευθερίας. Όσο έλογα και να έχουν οργανωθεί, είναι ακόμα προσβλημένα από την ανελευθερία. Η αληθινή ελευθερία είναι μόνο μέσα στην ιδέα. Έτσι, η απελευθέρωση είναι ένα πνευματικό γεγονός. Η διαλεκτική του Χέγγελ παραμένει μέσα στα πλαίσια τα τοποθετημένα από την κατεστημένη αρχή της πραγματικότητας. Η δυτική φιλοσοφία καταλήγει στην ιδέα με την οποία ξεκίνησε. Στην αρχή και στο τέλος, τον Αριστοτέλη και τον Χέγγελ, ο ανώτατος τρόπος του είναι, η υπέρτατη μορφή του λόγου και της ελευθερίας εμφανίζονται σαν νους, πνεύμα, τζέστ. Στο τέλος και στην αρχή, ο εμπειρικός κόσμος παραμένει μέσα στην αρνητικότητα, το υλικό και τα εργαλεία του πνεύματος ή των εκπροσώπων του πάνω στη γη. Στην πραγματικότητα, ούτε η ενθύμηση, ούτε η απόλυτη γνώση λυτρώνουν αυτό που ήταν και είναι. Ωστόσο, αυτή η φιλοσοφία αποτελεί μαρτυρία όχι μόνο για την αρχή της πραγματικότητας που κυβερνά τον εμπειρικό κόσμο, αλλά επίσης και για την άρνησή της. Η τελείωση του «Είναι» είναι όχι η ανωδική καμπύλη, αλλά το κλείσιμο του κύκλου. Η «επιστροφή» από την «αποξένωση». Η φιλοσοφία μπορούσε να συλλάβει μια τέτοια κατάσταση μόνο σαν εκείνη της καθαρής σκέψης. Μεταξύ της αρχής και του τέλους είναι η ανάπτυξη του λόγου σαν της λογικής της κυριαρχίας, πρόοδος διαμέσου της αποξένωσης. Η αποθυμένη απελευθέρωση υποστηρίζεται, μέσα στην ιδέα και μέσα στο ιδεώδες. Μετά τον Χέγγελ το κύριο ρεύμα της δυτικής φιλοσοφίας έχει εξαντληθεί. Ο λόγος της κυριαρχίας έχει χτίσει το σύστημά του και ό,τι ακολουθεί είναι επίλογος. Η φιλοσοφία επιζήσαν ένα ένας και όχι πολύ ζωτικό ρόλος μέσα στην ακαδημαϊκή κατεστημένη τάξη. Οι νέες αρχές της σκέψης αναπτύσσονται έξω από την τάξη αυτή. Είναι ποιοτικά πρωτότυπες και αφιερωμένες σε μια διαφορετική μορφή λόγου, σε μια διαφορετική αρχή της πραγματικότητας. Με μεταφυσικούς όρου η αλλαγή εκφράζεται από το γεγονός ότι η ουσία του «Είναι» δεν συλλαμβάνεται πια σαν λόγος. Και με την αλλαγή αυτή στην βασική εμπειρία του «Είναι», η λογική της κυριαρχίας προκαλείται. Όταν ο Σοπενχάουερ ορίζει την ουσία του «Είναι» σαν θέληση, αυτό παρουσιάζεται σαν ακόρεστη έλλειψη και επιθετικότητα που πρέπει να ικανοποιηθούν με κάθε θυσία. Για τον Σοπενάουερ ικανοποιούνται μόνο στην απόλυτη άρνησή τους. Η θέληση καθ' αυτή πρέπει να έρθει σε ακινησία, σε ένα τέλος. Αλλά το ιδεόδες της Νιρβάνα περιέχει την κατάφαση. Το τέλος είναι πλήρωση, ικανοποίηση. Η Νιρβάνα είναι η εικόνα της αρχής της ειδονής. Σαν τέτοια κάνει την εμφανισή τη ακόμα μέσα σε μιαν αποθητική μορφή στο μουσικό δράμα του Ρίχαρτ Βάγνερ. Αποθητική γιατί, όπως μέσα σε κάθε καλή θεολογία και ηθική, η πλήρωση εδώ απαιτεί τη θυσία της επίγεια ευτυχία. Το Principium μου individuationis καθ' αυτό κατηγορείται. Η πλήρωση είναι μόνο πέρα από την περιοχή του. Και αυτός ο πιο αισθησιακό λίμπεστόντ ακόμα πανηγυρίζει την πιο οργιαστική απάρνηση. Μόνο η φιλοσοφία του Νίτσε, Υπερπηδά την οντολογική παράδοση, αλλά η καταγγελία του λόγου από αυτόν σαν απόθεσης και διαστροφής της θέλησης, για δύναμη, είναι τόσο πολύ αμφίλογη που συχνά έχει εμποδίσει την κατανόηση. Πρώτα-πρώτα, η καταγγελία ίδια είναι αμφίλογη. Ιστορικά, ο λόγος της κυριαρχίας απελευθέρωνε μάλλον παρά αποθούσε τη θέληση για δύναμη. Η κατεύθυνση αυτής της θέλησης ήταν εκείνη που αποθούσε προς την παραγωγική απάρνηση που έκανε τον άνθρωπο δούλο της εργασίας του και εχθρό τη ίδιας του της ικανοποίησης. Επιπλέον, η θέληση «για» δύναμη δεν είναι η τελευταία λέξη του Νίτσε. «Θέληση αυτή είναι ο ελευθερωτής και ο φορέας της χαράς. Έτσι σας δίδαξα, φίλοι μου. Αλλά τώρα μάθετε και τούτο. Η ίδια η θέληση είναι ακόμα εχμάλωτη». Η θέληση είναι ακόμα εχμάλωτη γιατί δεν έχει δύναμη πάνω στο χρόνο. Το παρελθόν όχι μόνο παραμένει ανελευθέρωτο, αλλά ανελευθέρωτο συνεχίζει να χαλά κάθε απελευθέρωση. Εκτός αν σπάσει η δύναμη του χρόνου πάνω στη ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία. Το γεγονός ότι ο χρόνος δεν επαναλαμβάνεται διατηρεί την πληγή της βαρημένης συνείδησης. Γεννά εκδίκηση και την ανάγκη για τιμωρία, που με τη σειρά του διονίζουν το παρελθόν και την ασθένεια μέχρι θανάτου. Με το θρίαμβο τη χριστιανική ηθικής, τα ένστικτα τη ζωή διαστράφηκαν και περιορίστηκαν. Η βαριμένη συνείδηση συνδέθηκε με μια ενοχή κατά του Θεού. Μέσα στα ανθρώπινα ένστικτα εμφυτεύτηκαν εχθρικότητα, ανταρσία, στασιασμό κατά του Αφέντη, πατέρα, του πρωτογενού προγόνου και αφετηρίας του κόσμου. Έτσι η απόθεση και η στέρηση δικαιώθηκαν και επικυρώθηκαν. Έγιναν οι έντεχνες και επιθετικές δυνάμεις που καθόριζαν την ανθρώπινη ύπαρξη. Με την αυξανόμενη κοινωνική τους χρησιμοποίηση, η πρόοδος έγινε αναγκαστικά προοδευτική απόθεση. Στην πορεία αυτή δεν υπάρχει περιθώριο εκλογής και καμιά πνευματική και υπερβατική ελευθερία δεν μπορεί να δώσει αποζημίωση για τα αποθητικά θεμέλια του πολιτισμού. Οι πληγές του πνεύματος αν ποτέ κλείσουν αφήνουν ουλές. Το παρελθόν γίνεται κύριος του παρόντος και η ζωή προσφώνηση προς το θάνατο. Και τώρα το ένα σύννεφο μετά το άλλο κύλησαν πάνω από το πνεύμα ως που στο τέλος η τρέλα κήρυξε. Όλα τα πράγματα περνάνε και φεύγουν. Άρα όλα τα πράγματα αξίζουν να περνάνε και να φεύγουν. Και αυτή είναι η δικαιοσύνη καθ' αυτή. αυτό είναι ο νόμος του χρόνου. «Ότι πρέπει να τρώει τα παιδιά του». Έτσι κήρυξε η τρέλα. Ο Νίτσε εκθέτει το γιγάντιο λάθος πάνω στο οποίο κτίστηκαν η δυτική φιλοσοφία και ηθική, δηλαδή ο μετασχηματισμός γεγονότων σε ουσίες ιστορικών συνθήκων σε μεταφυσικές. Η αδυναμία και η απελπισία του ανθρώπου, η ανισότητα της δύναμη και του πλούτου, η αδικία και η δυστυχία αποδόθηκαν σε κάποιο υπερβατικό έγκλημα και ενοχή. Η Επανάσταση έγινε το προπατορικό αμάρτημα, ανυπακοή κατά του Θεού, και η επιζήτηση της ικανοποίησης ήταν διαφθορά. Επιπλέον, ολόκληρη αυτή η σειρά λαθών είχε σαν αποτέλεσμα την θεοποίηση του χρόνου. Επειδή κάθε τι μέσα στον εμπειρικό κόσμο περνά, ο άνθρωπος είναι μέσα στην ίδια του την ουσία ένα πεπερασμένο «ον» και ο θάνατος βρίσκεται μέσα στην ίδια του την ουσία της ζωής. Μόνον οι ανώτερε αξίες είναι και κατά συνέπεια πραγματικά πραγματικές. Ο εισώτερος άνθρωπος η πίστη και η αγάπη που δεν ρωτά και δεν επιθυμεί. Η προσπάθεια του Νίτσε να αποκαλύψει τις ιστορικές ρίζες αυτών των μετασχηματισμών ρίχνει φως στο διπλό τους ρόλο. Να ειρηνεύουν, να αποζημιώνουν και να δικαιολογούν τους αδικημένους της γης και να προστατεύουν αυτού που τους έκαναν και τους άφησαν αδικημένους. Το επίτευγμα είχε την εξέλιξη της χιονοστιβάδας. Συγκάλυψε τους αφέντες και τους σκλάβους, αυτούς που κυβερνούν και αυτούς που κυβερνιόνται, μέσα σε εκείνη την πλημμυρίδα της παραγωγικής απόθυσης που προώθησε το δυτικό πολιτισμό σε όλο και υψηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, η αυξανόμενη αποτελεσματικότητα έφερε αυξανόμενο εκφυλισμό των εστίκτων της ζωής, την παρακμή του ανθρώπου. Η κριτική του Νίτσε διακρίνεται από όλη την ακαδημαϊκή κοινωνική ψυχολογία εξαιτίας της θέσης από την οποίαν διεξάγεται. Ο Νίτσε μιλάει στο όνομα μιας αρχής της πραγματικότητας, θεμελιακά ανταγωνιστικής προς εκείνη του δυτικού πολιτισμού. Η παραδοσιακή μορφή του λόγου απορρίπτεται με βάση την εμπειρία του «είναι καθεαυτού» και σαν αυτοσκοπού, σαν χαράς και απόλαυση. Ο αγώνας εναντίον του χρόνου διεξάγεται από αυτή τη θέση. Η τυραννία του γίγνεσθε πάνω στο «Είναι» πρέπει να σπάσει αν ο άνθρωπος πρόκειται να έρθει στον εαυτό του μέσα σε έναν κόσμο που είναι αληθινά δικός του. Εφόσον υπάρχει η ακατάληπτη και ακατάκτητη ροή του χρόνου, απώλεια χωρίς νόημα, το «οδυνηρό ήταν» που δεν θα ξαναίνε, το «Είναι» περιέχει την ανάγκη της καταστροφής που διαστρέφει το καλό σε κακό και το αντίστροφο. Ο άνθρωπος έρχεται στον εαυτό του μόνο όταν η υπερβατικότητα έχει κατακτηθεί, όταν η αιωνιότητα έχει γίνει παρούσα μέσα στο «εδώ και τώρα». Η σύλληψη του Νίτσε τελειώνει μέσα στον οραματισμό του κλειστού κύκλου, όχι της πρόοδου, αλλά της αιώνιας επιστροφής. «Όλα τα πράγματα περνούν, όλα τα πράγματα επιστρέφουν, αιώνια γυρίζει ο τροχός του είναι». Όλα τα πράγματα πεθαίνουν, όλα τα πράγματα ξαναρθίζουν. Αιώνιο είναι το έτος του είναι. Όλα τα πράγματα σπάζουν, όλα τα πράγματα ενώνονται ξανά. Ειώνια το σπίτι του είναι χτίζει τον εαυτό του πανόμιο. Ειώνια ο κύκλος του είναι ακολουθεί τον εαυτό του. Σε κάθε τώρα το είναι αρχίζει. Γύρω από κάθε εδώ γυρίζει σφαίρα του εκεί. Το κέντρο είναι παντού. Καμπύλη είναι το μονοπάτι τη αιωνιότητα. Ο κλειστό κύκλο έχει παρουσιαστεί νωρίτερα. Στον Αριστοτέλη και τον Χέγγελ σαν το σύμβολο του να υπάρχει κάτι σαν αυτό Αλλά ενώ ο Αριστοτέλη τον κράτησε αποκλειστικά για το νου Θεό, ενώ ο Χέγγελ το συντάφτησε με την απόλυτη ιδέα, ο Νίτσε βλέπει την αιώνια επιστροφή του πεπερασμένου ακριβώ όπω είναι, απόλυτα συγκεκριμένο και πεπερασμένο. Αυτή είναι η πλήρης κατάφαση των ενστίκτων της ζωής που αποδιώχνει κάθε διαφυγή και άρνηση.